Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμου λύσαν οι οχτροί Κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μεσημέρια Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε η δωρκέ χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Σαν ανάπτυξη 21 Απριλίου, μετά από 15 μέρε, παρέα στον αέρα, ότι μέρα. ψωμί παιδί αλευθερία στίχη μουσική τραγούδη, σταμάτης, τα υπόλοιπα αμέσως μετά για να μπούμε στο πνεύμα της μέρας πριν η μέρα μας μπει εκεί που δεν πρέπει. Σαράντα χρόνια μετά για ελευθερία ξανά να μιλάμε Ποιος το περίμενε τότε μετά από τέτοια αυγή Κι χαθήκαν στον δρόμο Κάποιοι καρέκλες αρπάξαν και πάνε Και κάποιοι είπαν ιδέα Είναι ήδη από χρόνια νεκρή. Μα δεν πεθαίνει ποτέ Μια μεγάλη ιδέα ούτε καίγεται Δεν έχει όνομα σώμα Δεν φοβάται απειλές και μαχέρια δίπλα σε που πιστεύουν και αγαπούν ακόμα στέκεται και περιμένει ξανά να αντικρίσει μια όμορφη μέρα είναι ακόμα εκεί η δεαγηνή, στα κάγκελα με την ίδια φωνή και την ίδια ψυχή στα κάγκελα. Είναι ακόμα εκεί 17 χρονο παιδί στα κάγκελα και μπροστά από την πύλη είναι ακόμα εκεί τα άρματα. 40 χρόνια στο ίδιο σύνθημα όλη η ιστορία, ψωμπί παιδεία, ελευθερία. Μέσα στους δρόμους της πόλης γυρνάει ένα μαύρο θηρίο για τελευταία φορά μας είχε έρθει κάπου στο 67. Την πόρτα του άνοιξε ο φόβος και μοιάζει κακό γουστο αστείο το πόσο γρήγορα ξεχάσαμε εξορίες, σιωπε, μοναξιά. Πες μου πως πίστεψες πως θα νικήσεις τη νύχτα με νύχτα Πε μου πως πίστεψες πως θα νικήσεις το φόβο μου Θα το αντέξεις ξανά, να χωριστούμε ξανά την ίδια ήττα. Σου ενέδρα το θηρί όταν σου τάζει καινούρια αυγή. Είναι ακόμα εκεί η Ιδέα γυμνή στα κάγκελα Με την ίδια φωνή και την ίδια ψυχή Στα κάγκελα Είναι ακόμα εκεί δεκαεφτά χρονοπαιδί Στα κάγκελα Και μπροστά από την πύλη Είναι ακόμα εκεί τα άρματα Διο σύνθημα όλη η ιστορία στο Για να Κανέλη στο μικρόφωνο, 21η Απριλίου η ο Real FM, 97,8 στην Αθήνα, στου 103 κάτι στη Θεσσαλονίκη, μονίμως μπερδεύομαι, αλλά μικρή σημασία έχει, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη, μην τις κόψω και τέσσερις μονάδες από το φάσμα της Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε Real και, no και το μήνυμά σας στο 19650 με το email studio.papakiri.lfm.gr Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη μουσική επιμέλεια η Νάνση, που πήγε και το βρήκε του το δω το τραγούδι που μετά από τόσα χρόνια ξύνει κιμισμένες συνιδίσεις γδέρνει την αντίληψη ότι μπορείς να εξοικειωθεί 50 χρόνια μετά με το μαύρο χουντικό ναζιστοφασιστικό θηρίο στίχη μουσική τραγούδι σταμάτης Μορφονιός Κρατήστε το όνομα γιατί αν το 2016 γράφει κάποιος τέτοια τραγούδια και έρχεται μετά η πεντηκοστή από την εισαγωγικά Εθνοσωτήριο Εισαγωγικά Επανάσταση Εισαγωγικά της 21 η Απριλίου του 1967 δεν χρειάζονται ο χρόνος, δεν χρειάζεται εισαγωγικά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και για να μείνουμε στον ίδιο δρόμο σήμερα γιατί τρέχουν τόσα πολλά παρόμοια μαυροθυριακά στο τόπο μας, γύρω μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο που δεν νομίζω ότι και να θέλε κάποιος να ξεφύγει ε, να θέλε κάποιος να εξοικειωθεί δεν θα υπάρχει μέσα μας τσίπα και ντροπή να μην ξεχάσουμε, να θυμόμαστε να μην προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μοιάζουν πια φυσικά γιατί αν παρακολουθήσατε όλα τα τρομοκρατικά τα τελευταία όλες οι μεγάλες επιθέσεις από πρωτοσέλιδα σιγά σιγά συρρυκνώνονται σε μικρές μπαρίτσε από κάτω και έχουμε τέσσερα παλικάρια που χαθήκανε με το ελικόπτερο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μετά από την αντίληψη: Ποιο έδωσε τη διαταγή και ποιο έφτιαξε αυτό το εύκολο, το αυθόρμητο του αστυνομικού ρεπορτάζ που έρχεται στο μυαλό του καθενό. Κανεί δεν αναρωτιέται αν με τα καινούρια μέτρα, τα συνταξιδωτικά, οι γυναίκε αυτών των ανθρώπων δικαιούνται. Σύνταξη Και αν θα την πάρουν αν θα την πάρουνε, Επειδή δεν είναι 60 χρονών θα την χάσουν Επειδή είναι νέες Αν θα την πάρουν μεταξύ 55 και 60 Αν δεν έχουν ανήλικα παιδιά Γιατί έτσι που έχει ο νόμος Μεταξύ 55 και 60 αν έχουν ανήλικα παιδιά Θα πάρουν μέρος από τη σύνταξη Και μετά θα τους κοπεί η σύνταξη από τα 60 στο 67 Για να την πάρουν κανονική Εκεί ζούμε Όταν μιλάμε για παλικάρια Για ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους Πάνω στο καθήκον, σε καιρό ειρήνης, από μαύρη στιγμή, από κακιά ώρα, από λάθος υπολογισμό, από ό,τι θέλετε αυτά είναι των αρμοδίων. Οι υπόλοιποι πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε τους ζωντανούς που μένουν πίσω Πώς τους αντιμετωπίζουμε, είναι αποτέλεσμα πολιτισμού, πώς αντιμετωπίζουμε, σε μια πατρίδα που εξακολουθούμε να την αγαπάμε και δεν την αφήνουμε σε κανέναν μαύρο κερατά. Και η πατρίδα μπορεί να μοιάζει με μια παράγγα, αλλά όπως λέει το τραγούδι που θα ακούσετε, ήταν κάποτε παλάτι ομφαλός της γης που κατάντησε παράγκα ξεπεσμένος συγγενής. Η μουσική είναι του Στέφανου Λογοθέτη, η στίχη είναι του Γιάννη Μαύρου στο τραγούδι Ο Μαχερίτσας». Σας το βάζω για να έχετε τη συνέστηση μετά το τραγούδι που ακούσατε Πού βρισκόμαστε ακριβώς και ποιοι είμαστε γιατί έχω πέντε αντιδικτατορικές, αντιχουντικέ. Εκδόσεις από τη σύγχρονη εποχή, να κληρώσω σήμερα μεταξύ αυτών και πολύ φρέσκα βιβλία, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και κακά τα ψέματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο που από την αρχή του Μάρτη έχει βγάλει ανακοίνωση και αντιμετωπίζει πολιτικά την, την πεντηκονταετία από τη μαύρη μέρα τη Χούντα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Λαβρέντι Μαχερίτσα. Να ακούσετε πολύ καλά το στίχο, γιατί δεν κάνει οντισιόν, όπω λέει το τραγούδι, όποιο αγαπάει την παράγκα. Κύτταρα ήταν κάποτε παλάτη. Ομφαλο όλη τη γη που κατάτισε παράγα ξεπεσμένος συγγενή. Μάρτισε με νέο δόξα Τον προγόνων, τα ρητά, και σε όλους βγάζει γλώσσα. Και του τρίχνει γαλλικά. Κάψε με να γίνω στάχτη σου. Ρίξε πάνω μου τα χεισού. Ακ παραγκάζω για πάρτι σου. αυτό δεν αλλάζει. Μαγκά μου δεν νοικιθήκαμε. Ούτε σκλάβοι που λυθήκαμε. Σε παραγκαγιενηθήκαμε. Που δεν χαμπαριάζει. Στι πια ειστέχει. Την βροχή κρατώ για τα πουλιά Γλυκιά παράγκα νυχτή ή έχεις κλέψει το κρυβί Έμενα με τρακώσει κι εχθροί πρώτων πυλών. Η παράγκα μα θα ντέξει, δεν θα κάνουν ό,τι σχεδόν. μα έχουν τελειωμένου και μα κόψανε το φω. Στη δικιά μα την παράγκα έχει αστείο ο ουρανό. Σκάψε να γίνω στα χτυσού. Ρίξε πάνω μου ταχύ σου Αχ παραγκάσω για πάρτι σου Κι αυτό δεν αλλάζει Μάγκα μου δεν νικηθήκαμε Ούτε σκλαβή που λυθήκαμε Σε παραγκαγεννηθήκαμε Ούτε χαμπαριάζει Φρύκια η στέκη Την βροχή κρατώ για τα πουλιά Λοιπόν, ιδεολογικά σαυουροφάκια υπάρχουν πολλά, έτσι. Κακά τα ψέματα. Από σαυουροτροφή έχουμε χορτάσει είναι ο τίτλο μου την Κυριακή. Γιατί γύρω από τη δικτατορία οφείλαμε να ανοίξουμε, ρε παιδιά, πάνω στην πεντακονταετία μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Σε όλου του χώρου. Στα πανεπιστήμια, στα μίνδια, στου διανοούμενου, στην κυβέρνηση, στη βουλή, στην αντιπολίτευση. Να ανοίξουμε μια συζήτηση. Μια συζήτηση πολύ υψηλού επίπεδου, σαν και αυτή που δικαιούμαστε 50 χρόνια μετά. Με σορευμένη πείρα, με αναλύσει, με επιπτώσει. Για να μη σέρνετε ύπουλα σαν το φιδάκι στι δύσκολου καιρού. Όπου κάτι τσόλια το ψιθυρίζουνε λίγο πιο φωναχτά, αλλά λίγο πιο ψιθυριστά. Που σε παπαδόπουλε και τι καλά που περνάγαμε και τι ωραία που ήταν Χούντα. Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει στι γειτονιέ. Λοιπόν, σα έχω την εξή Το έχει αποφασίσει ότι από την εργατική λαϊκή σκοπιά είναι αναγκαίο να μελετηθεί ο χαρακτήρας της στρατιωτικής δικτατορίας 6774. Δηλαδή, οι παράγοντες που οδήγησαν στην επικράτησή της τη σχέση της με την οικονομική και την εξωτερική πολιτική με εκείνε της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, τη στάση του εργατικού λαϊκού κινήματος σχέση με την προγραμματική και οργανωτική δραστηριότητα του ΚΚΕ. Όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει σημαντική αστική, ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση για τη σημασία της αστικής δημοκρατίας. Όμω φέτο, 50 χρόνια μετά από την εισβολή και την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στις ζωές μας, αυτή η πολύπριη ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση είχε ενταθεί. Εφτά χρόνια αξιοποιήθηκαν στη στρατηγική της αντικομμουνιστικής και αντισοσιαλιστικής εκστρατείας, και μάλιστα ο καπιταλισμό, καθώ έχει κυριαρχήσει παγκόσμια, έχει αναδείξει όλα εκείνα τα αντιδραστικά, ταξικά χαρακτηριστικά και τι αξεπέραστε αντιφάσει με του ενδοεμπεριαλιστικού ενδο ανταγωνισμού, του πολέμου, τη φτώχεια και τη δυστυχία απανταχού τη γη και εκεί που υπάρχουν και εκεί που δεν υπάρχουν μνημόνια. Ρίξτε μια ματιά γύρω σα στον κόσμο, και μόνο καλά δεν θα αισθανόμαστε 50 χρόνια μετά. 50 χρόνια μετά δεν είναι αστεία ιστορία. Είναι μισό αιώνα. Οι πρωταγωνιστές εκείνου του καιρού αρχίζουν σιγά σιγά και παίρνουν την άγουσα για τον Άδη Και έτσι χάνεται πολύτιμη εμπειρία σε συζητήσεις που δεν άνοιξαν Κυκλοφορεί λοιπόν από τη ε, σύγχρονη εποχή δικτατορία 6774, κείμενα και δοκουμέντα Έχω πέντε βιβλία, η τιμή του καταλόγου στο Ιντερνετ είναι 14 και στην, ε, στο βιβλιοπωλείο 18 ευρώ Έχω πέντε για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 εχω και άλλα πολλά. Ευκαιρία εδώ να ξεστραβωθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Όλοι μας κλέψανε, κλέψανε και αυτοί. Λοιπόν έχουμε 21 Απριλίου λοιπόν, του 2017 Είμαστε 50 χρόνια μετά από την 21 Απριλίου του 1967 Και κάποιοι τολμάνε να μιλάνε για ηθικό λαό, καλή διάθεση, καλό καιρό Θετική σκέψη, θετικό τούτο, θετικό τούτο θετική κοκκίνο Ηρωισμούς, ε, διαπραγματεύσεις, ε, ε, εξαταστικές επιτροπέ ανάλυσης, κανένα Ό,τι θέλετε πείτε μου Και πρέπει τώρα ε, να μου πει εμένα κάποιο. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το μέλλον, το άμεσο μέλλον Δεν μιλάμε για 50 χρόνια μετά Τα επόμενα δύο χρόνια ρε παιδάκι μου Αριθμός περίπου ενό εκατομμυρίου συνταξιούχων Δεν με απασχολεί ούτε πόσα παίρνουν αυτοί οι συνταξιούχοι Άλλοι 500, άλλοι 600, άλλοι 700 Θέλετε να παίρνουν και 1.200 Θέλετε να παίρνουν και 1.500 Οι λιγότεροι είναι Λοιπόν αυτοί ξέρουν τώρα ότι όταν κλείσει η αξιολόγηση 22 Μαΐου που λένε και πει το δουνουτού και πει ο μπουζότητο αυτού Και οι 53 που θα γίνουν 153 και που θα περαστούν τα μέτρα Ξέρουν οι μόνοι που ξέρουν με τα βεβαιότητας ότι θα έχουν δραστικές περικοπές στη σύνταξή τους Άνθρωποι απόμαχοι δηλαδή εκτός παραγωγικής διαδικασίας Κουρασμένοι με περισσότερα προβλήματα υγείας από τους υπόλοιπου, το μόνο που ξέρουν ότι είναι ότι το 18 θα του γίνουν περικοπέ και θα του γίνουν και το 19 περικοπέ. Δηλαδή, οι μόνοι που ξέρουν ότι αυτό που περιμένουμε να έρθει απάνω του ω ανάπτυξη είναι ένα τρακτέρ που έρχεται απάνω του για να του πατήσει. Είναι ένα φορτηγό που έρχεται να του πατήσει. Είναι ένα στόχο που έρχεται τείχο να πέσουν απάνω του. Και περπατάει ο τείχο προ αυτού. Δεν περπατάνε αυτοί προ τον τείχο. Δηλαδή, τι θα κάνει ο συνταξιούχο που ξέρει αυτή τη στιγμή ότι θα υποστεί αυτή την περικοπή. Τι θα κάνει αυτός που του λένε ότι θα αυξηθούν κι άλλο οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ. Τι θα κάνει αυτός που παίρνει πέντε, εξακόσα και θα πληρώσει φόρο τρία κατουστάρικα. Δηλαδή πώς θα φτιαχτεί το ηθικό. Και για να μην χαθούμε μέσα στην αγωνία και να μην ξεχνιόμαστε μεταξύ μας στις ανθρώπινες σχέσεις, όλη η αντίφαση της ελληνικής πραγματικότητας, 50 χρόνια μετά τη Χούντα, σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, και όχι κατοχής γιατί κατοχή όποιος την πέρασε ξέρει τι είναι Αλλά πάρα πολύ δύσκολες Κρατήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ ε, την εξής υπόμνηση Την Κυριακή γιορτάζει ο τροπεοφόρος Γεώργιος και ο άπιστος το Δηλαδή άπιστοι Θομάδες και οι τροπεωφόροι γιώργιδες, επειδή το όνομα είναι τα πάντα αλλά το παρατσούκλι λέει περισσότερα στην Ελλάδα ή το, το προσωνύμιο για μια και μιλάμε για Αγίους, τότε σας λέω λοιπόν μην το ξεχάσετε αυτή την Κυριακή γιώργιδες και θωμάδε, δηλαδή άπιστοι και τροπεωφόροι, δηλαδή η σύγχρονη Ελλάδα γιορτάζει αυτή την Κυριακή, σήμερα της ζωοδόχου πηγής θα σας τα πω μετά για τις ζωούλες και λέω: Σα πάω στι ειδήσει με μια υπέροχη χαρούλα λεξίου. Έναν υπέροχο μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη. Χάθηκα. Για να μην χαθούμε, κρατήστε αυτό το χάθηκα. Μουσικό έτσι να παλύνει λίγο ταυτή πριν έρθουν οι ειδήσει. Γιατί οι ειδήσει έχουν χτυπήματα, νεκρού σε διαδηλώσει και πλεονάσματα. Τέτοιο πλεόνασμα θα τα ακούσετε στι ειδήσει και θα αισθανθείτε τουλάχιστον πλούσιοι. μέσα στους δρόμους που με δεσαν για πάντα μαζί με τα σοκάκια μαζί με τα λιμάνια χαρτικά γιατί δεν είχα τα φτερά και είχα σένα κάτι νιώ γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι και το λιμάνι Φερά και είχα, σένα, νιώ, είχα πολλά, και το λιμάνι, και το Ξαναγυρνάω στα τέσσερα παλικάρια και στη σωσμένη την πλεξίδα από αυτό το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο. Κρατώντα το πίσω μέρο του κεφάλιου μου ότι τόσο εύκολα ψάχνουμε να βρούμε εδώ και εκεί και τέτοια, έχω πει από τότε που πέταξα. Το τελευταίο πράγμα που θα πει κάποιο είναι το ανθρώπινο λάθο, ειδικά των πιλότων και ειδικά των πεπειραμένων. Σα παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτή την ευθυνομανία που έχουμε αμέσω, Λες και θα έρθουν πίσω οι άνθρωποι με το να βρούμε ποιο στέει που σε συλλογικά πράγματα, όπως είναι ο στρατός, πάντοτε η ευθύνη είναι επιμερισμένη σε πολλούς. Αυτό το οποίο με πικραίνει είναι ότι κανείς δεν σκέφτεται πόσο παλιά είναι αυτά τα ελικόπτερα. Έχω σας λέω καλά, συντηρημένα, να κάνουν τη δουλειά τους, χρήσιμα για κάποια πράγματα, αλλά τι όργανα τους λείπουν. Κάπου πήρε ταυτή μου, κάπου άκουσα, δεν είμαι σίγουρη, πω δεν έχουν GPS... Σε μια εποχή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, πεντηκονταετία, έτσι. Πεντηκονταετία. Από το 68-69, τον καιρό τη Χούντα που αγοραστήκανε, μέχρι το 2017. Για να το συνδέσω και με την επέτειο, τη σημερινή, τη μαύρη, στις 21η Απριλίου. Ε, GPS έχει και το τελευταίο αυτοκίνητο σειρά των 8 και των 10.000 που αγοράζουμε και πάμε στους δρόμου. Έχει GPS. Τα κινητά έχουν GPS. Τα πάντα έχουν GPS και δεν έχει το ελικόπτερο. Δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό μοντέρνο σύστημα. Οπότε, όταν κάποιο πετάει σε σύγχρονου καιρού, είμαι ή τυφλό, όποιο και να είναι. Και ο καιρό είναι κάτι που αλλάζει μέσα σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, σε τρία λεπτά, αλλιά από του ανθρώπου που φύγανε. Και όλη αυτή η μυθολογία που πάει να πλεχτεί γύρω από αυτό, του κατεβάζει πιο κάτω από αυτό που ήταν. Όταν μαθαίνει να σέβεσαι κάποιον, γιατί πέφτει πάνω στο καθήκον, και κατά αυτήν την έννοια στην εποχή μα αυτό καθίσταται από μόνο του ηρωικό, απαιτείται κάποιο σεβασμό. Μου κάνει εντύπωση που η Νάνση από το συγκρότημα δυνάμεις του Αιγαίου της ήρθε στο νου ένα τραγούδι που πάει σαν βάλσαμο κατά την άποψή μου ε, και στον ήχο του, στις οικογένειε στις αγαπημένες τους γυναίκες στα παιδάκια τους, στις μανάδε, τους, στους πατεράδες τους αλλά κυρίως στις γυναίκες τους παρότι είναι συναισθηματικό αλλά ακούστε τους στίχους ε, Ειλικρινά σα το λέω από τα πεντέμια δηλαδή από ψηλού τείχου πέφτω, τζόγια μου αμάν, από τα μπεντέμια πέφτω, πέφτω για να σκοτωθώ, πέφτο για να σκοτωθώ, και η αγάπη μου φωνάζει, τζόγια μου αμάν, και η αγάπη μου φωνάζει, πιάστε τον για το Θεό, πιάστε τον για το Θεό. Μακάρι να μπορούσε <Το> κάποιο να το πει και για αυτά τα παλικάρια. Είναι παραδοσιακό τη σκύρου. Με όση αγάπη μπορεί να έχει κάποιο συλληπούμενο τους όνδανούς όσο φτους που φύγαν. Αυτός του λαό όταν γράφει, αυτά είναι λαϊκά λόγια ρε παιδιά, είναι μεγάλη στίχη. Αν σου είχε γράψει κάποιο, θα λέγαμε μέχρι και τον Όμπαλ να πάρει «Βάλε τα λουλούδια σε μεγάλο όρκο, την αλήθεια να σου πουν». Φαντάσου που πρέπει να βάλεις τα λουλούδια σε μεγάλο όρκο για να σου πούνε την αλήθεια τα λουλούδια. Με ρεσπούρχονται εργατική πρωτομαγιά έχουμε μπροστά μας και δεν ήταν θεστήρια έτσι κάτι για να συζητάμε μόνο για τα λουλούδια, την πρωτομαγιά. Ε, σήμερα απόψε στο, στο κουκουέ στον περισσό Θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου Και επειδή μου σπάσατε τα τηλέφωνα Θα σας κάνω και δεύτερο, δεύτερη κλήρωση Στο 211208200 Άλλα πέντε βιβλία θα σας δώσω Από τη δικτατορία 1967-1974 Θα αρχίσετε να τηλεφωνάτε όμως μόλις πέσουν οι διαφημίσει. Σα το λέω από τώρα: 2-11-200, 8-200, και μην πάρετε νωρίτερα. Γιατί εγώ θα ασχοληθώ τώρα με τα μηνύματά σα. Λοιπόν, να διορθώσω: το, Ο φίλο μου ο Γεωροναυτήλο παρεξηγήθηκε. Καλά, αστείευα με. Ποτέ δεν παρεξηγείται ο Γεωροναυτήλο. Μου έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Αυτά τα έχω μαζέψει κάποια μέρα, θα σα τα πω όλα μαζί. Ε, που τον είπα 90 Είναι, είναι μόλι 80 Αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, και αφού με φιλήσει, λέει στο μέτωπο, που σημαίνει από Μυζό και Αγάπη με ενημερώνει ότι είναι 18 περιστροφές της γης περί τον ήλιο μεγαλύτερων από εμένα. Και ό,τι και αν έγινε σαν σήμερα, επιλογή αυτού του λαού ήταν. Και το δυστύχημα το μεγάλο για μένα, λέει ο Γεωροναυτίλος, είναι πως αν ψάξω, θα βρω περισσότερους νοσταλγούς παρά αντιφρονούντες. Τι να του πω εγώ τώρα, επειδή δεν έχω τίποτα να του πω, γιατί είναι πολύ κοντά στην αλήθεια, βάλε διαφημίσεις και αρχίζει η κλήρωση για ένα βιβλίο να ξεστραβωνόμαστε, να ανοίγουμε συζητήσει. Προσφορά τη σύγχρονη εποχή. Πέντε βιβλία, του πέντε πρώτου που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208.200. Στο 21 κλέψαν Το χόμπι τη κυρίαρχη πολιτική σε ολόκληρο τον κόσμο είναι να διαστρεβλώνει την ιστορία με τη βοήθεια των διαδικτυακών και κοινωνικών άλλων μέσων σημαίνει αυτό εμφαρέθηκα να βλέπω στο διαδίκτυο βαρύγδιπες απόψεις, να σηκώνονται βίντεο ταινίες, απόψεις θέσεις, αναλύσεις ιστορικά τα δέκα σφάλματα του Στάλιν, τα δέκα χόμπι του Χίτλερ, οι δέκα πληγές του Φαραώ που δεν είναι 7 αλλά είναι 23, τα δέκα μυστικά του δολαρίου, τα δέκα μυστικά του ευρώ, τι κρύβεται πίσω από το τρίγωνο, πόσες βερμούδες έχει η Κρήτη και τι τρίγωνα κρύβει, ξέρω εγώ, το Βιετνάμ. Είναι μια αειδιαστική αναπαραγωγή Άγνοια, σκοπιμότητας όπου 9 στι 10 φορέ δεν ξέρει τι είναι ο σηκωτή. Ποιο είναι ο που τα σηκώνει αυτά, Ποιο είναι ο σηκωτής? Κρύβονται πολλοί πίσω από κάτι βαρύγδουπα, εγώ μιλώ τάδε, εκείνο τάδε, το άλλο τάδε, γιατί δεν ξέρει τίποτα. Και στην πραγματικότητα ανταλλάσσουμε πληροφορίε ιστορικέ και χάνουμε τη δυνατότητα έτσι ώστε να αναπαράγεται ένα σλόγγαν καταπληκτικό. Ρίξε μαύρη μέτρα πίσω σου. Όλοι μαζί τα φάγαμε, αν θε να πα μπροστά. Πεινασμένο. Είναι πολύ ωραίο το σλόγγαν, έτσι. Προσέξτε το. Ρίξε μαύρη πίσω τώρα, έλα, έλα. Α πίσω τώρα, πάμε, πάμε για άλλα. Τα άλλα είναι τίποτα, αλλά πάμε για άλλα. Ε, γι' αυτό σα παρακαλώ, όσοι δεν την έχετε δει, μπείτε στο διαδίκτυο. Πεφτά κυκλοφορούν Μπείτε στο 902, οπουδήποτε θέλετε. Πάρτε την ανακοίνωση τη Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν σα λέω ούτε να συμφωνήσετε, ούτε να διαφωνήσετε. Να έχετε ένα κείμενο μπροστά σα πολιτικό, ουσιαστικό, να ανοίξετε συζήτηση. Να την πιάσετε την κουβέντα. Με το στόκο στο καφενείο, με το στόκο στο σπίτι, με το στόκο του μυαλού μα, με το στόκο στην οικογένεια. Αν δεν ξέρουμε τι μα έχει συμβεί 50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, πού είναι οι ρίζε του, ποια είναι τα, ο απόϊχο που φτάνει ως τα σήμερα, τι είναι πίσω από τι πραγματικότητε που πέρασαν και αφέθηκαν πίσω μα για να τι αντιμετωπίσουμε σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Έτσι, τι να πω, λέω 7 αιτία και μου γράφει ο φίλο μου Χρήστο από το Πικέρμι, Γεια σουλιάνα. Έχω μία 7 αιτία αναμονή του επικουρικού. 7 Απρίλδε πίσω υπέβαλα τα χαρτιά και δεν το έχω πάρει. Τι να του πω, Αυτόν, να αισιοδοξήσει, να περιμένει να περάσει κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου και να δει τη Δευτέρα με άλλο μάτι τα πάντα, επειδή έχει ήλιο, που έτσι και βγει έξω και καεί, δεν θα μπορεί να πάει να πάρει ούτε άλλη φύ, για να ληφθεί από τον ήλιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο φίλο μου ο Παντελή ο Χάρο, Γανέλη, Χριστό Ανέστη, με υγεία, ο Χριστό Ανέστη. Κάθε χρόνο το κάνει, μέχρι να μα πείσει, δεν γίνεται αλλιώ ο λαό να το πειθαναστεί. Με υγεία. Γιατί απορρίψει που δεν θα έχουν οι χείρε πάση φύση συντάξει χειρία, τη μεγάλη εβδομάδα ο συνάδελφό σου, ο Βερήκυο, έβριζε στεγνά τι χείρε να πάρουν τον πισινό τους και να, να δουλέψουν. Οι χείρε των στρατιωτικών. Και οι χείρε γενικώ είναι μια μεγάλη κουβέντα σε αυτή την Ελλάδα που πρέπει να την βιάσουμε. θυμίζω μόνο ότι οι γυναίκε ακόμα και σήμερα αμείβονται σε ποσοστό 18% κάτω από το μισθό του άντρα για την ίδια δουλειά, στην ίδια θέση, με τι ίδιε δυνάμει. Μαζί με τα παιδιά για μια σειρά από άλλα πράγματα. Ανάμεσα στους μύθους είναι και ισότητα. Είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Πήκαμε σε ποσοστώσεις αντιλήψεων. Γυναίκε των στρατιωτικών που τις ακολουθούν τις περισσότερες φορές από πίσω. Μεγαλώνουν παιδιά. Εύκολο το έχετε. Και από πότε η σύνταξη πάει. Εδώ έχουμε φτάσει, βρε παιδιάκι, στη σύνταξη να κόβουμε από το επίδομα των αναπήρων. Τι μου λέτε τώρα, η σα το λέω. Και η επίσημη αντίδραση είναι να βγαίνει να βρει την πεθαμένη Μαρίκα, ο Κούρουπλής, άτομο με ειδικέ ανάγκε. Ε, δηλαδή αυτό μου θυμίζει τη βάκη. Την Πέμπτη έβριζε, έβριζε το Άγιο Φω και το Σάββατο το βάσταγε κολόνα του σπιτιού τη φωτισμένο δίπλα από τον άλλον. Βγήκε ο άλλο και είπε για το κατοστάρεδο και του φραπέδε και μετά ζήταγε συγγνώμη γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μαλάκε και δεν καταλάβαμε. Να μην δίνουν οι παπούδε. Τι να δώσουν οι παπούδε. Εδώ δεν περισαιύνη μια μισό για όρτη. Και αυτό θα γινόταν φραπεδιά και η φραπεδιά αντιμετωπιστεί σε μια ενεργεια που έτσι και βγει να πετύ σήμερα να πάω να δουλέψει, δουλεύετε τράρω, παίρνει 2 κατοστά και πληρώνει τα 150 αλλά ρετού να πάει στη δουλειά. Τι στο διάλειο καμένε ιδέε είναι αυτέ. Και πόσε γνώμε μπορούν να ισοφαρίσουν ένα φιλότιμο. Γιατί κακάτα ψέματα από τότε που ευε βρέθηκε συγνώμη, έχει χαθεί το φιλότιμο, έτσι. Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρη από τη μελβούρνη. Πώ πάει να πάει μπροστά η Ερμη Ελλάδα όταν ο στρατηγό που σκοτώθηκε προχθές είχε μισθό κατά πολύ μικρότερο από το σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού. Έχει δίκιο. Τι να σου πω. Η περικοπή που έχουν φάει οι στρατιωτικοί είναι απίστευτη. Και οι στρατιωτικοί έχουν ελάχιστα περιθώρια να κουνηθούν. Θα σου πω, ναι, μαζί, πώ να πάει. Η πρώτη είναι ή η τελευταια εδώ, εδώ έφτασε ο άλλο να λέει να γίνει εργοδοτική εισφορά το κατοστάρικο του παππού. Για να μα προετοιμάσει για αυτά που θα κοπούνε. Και ο νιόνιο ο Μπακάλης, τα λέει όλα. 50 χρόνια μετά, φτάσαμε να μιλάμε πάλι για ψωμί, για παιδεία αλλά και για ελευθερία. Καλησπέρα σε ολούθε. Πάμε διαφημίσει. <Κλέψανε>, κλέψαν λοιπόν, αν είστε άνθρωποι που θέλουν εμπράκτο να είναι αλληλέγγυοι, και έχετε. Έστω και έναν γνωστό. Μπορεί να ακουγόμαστε, μπορεί να μην ακουγόμαστε, δεν έχει καμία σημασία. Ένα γνωστό ή μια γνωστή που του ξέρετε στου Λιψού ή στην Πάτμου. Θα περιμένω και λίγο καθώ σας το διαβάζω. Πάρτε ένα μολυβάκι και ένα χαρτάκι να γράψετε δυο τηλέφωνα. Θα καταλάβετε το λόγο και αν λίγο σα κόβει, ακόμα και αν έχετε κάνει πέντε γνωστού, γιατί περάσατε από την Πάτμου ρε παιδάκι μου και κάνατε διακοπέ. Ή πήγατε κάποια στιγμή με του φίλου σα στου Λιψού. Και έχετε κρατήσει ένα τηλέφωνο από εκεί. Πέντε ανθρώπου που μπορείτε να ειδοποιήσετε, σα το έχω πει. Έχω πάρει στην πλάτη μου την πρωτοβουλία τη Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία και τη Φαρμακευτικής ελληνική εταιρεία ΕΛΠΕΝ για το δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκε που τον έχουν ανάγκη. Και λέω να πάρετε μολύβι και χαρτί, γιατί από αυτή τη, δε, τη Δευτέρα πρέπει να κλείσουν ραντεβού οι γυναίκε που είναι στου Λιψού και στην Πάτμο. Θα πάει εκεί η κινητή μονάδα ε, καταπληκτικού και υπερσύγχρονου μαστογραφικού ψηφιακού ελέγχου που είναι χορηγεί η σύμπλευση αντιερικαρική εταιρεία και η ΕΛΠΕΝ που βάζει την πλάτη και πολλά και τα χρήματα γιατί ο τακτικός έλεγχος, ο προληπτικός έλεγχος με τη μαστογραφία μειώνει 30% τη θνησιμότητα από την ασθένεια και αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία. Ε, πρέπει να το μάθουν οι γυναίκες Στο Δήμο Λιψών λοιπόν το Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο Θα βρίσκεται την Παρασκευή 5 Μαΐου Ας πάρουν από τη Δευτέρα να κλείσουν ραντεβού Στο 22 470 41 333 22 470 41 333 Αυτό για τους Λιψούς Από τη Δευτέρα να παίρνουν τηλέφωνο να μπουν σε σειρά, να μην περιμένουν να είναι μια χαρά οι γυναίκε εκεί. Στο Δήμο τη Πάτμου θα πάει στο Πνευματικό Κέντρο Πάτμιον την Κυριακή 7 Μαου. Αλλά καλό είναι να πάρουν από αυτή τη Δευτέρα 24 Απριλίου τηλέφωνο στο 6981 593 772. 6981 593 772. 7-7-2. Εγώ θα αφήσω και τα τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αν κάποιο κάτι δεν άκουσε, κάτι δεν κατάλαβε, είναι κρίμα να χαθεί αυτή η εξαιρετική προσπάθεια. Και σκεφτείτε ότι μπαίνουν σπόνσορε άνθρωποι που δεν έχουν να βγάλουν λεφτά από αυτή την ιστορία. Και η L5 φτιάχνει και αντικαρκυνικά φάρμακα. Για να πείτε ότι το κάνει για να πάει να πουλάει μετά. Και επειδή αυτά είναι λεπτά ζητήματα, όπως τα ζητήματα της υγείας, νομίζω ότι οι γυναίκες μπορούν να ωφεληθούν ε, και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάρει και ο άντρας να κλείσει για τη γυναίκα και ο αδερφό να πάρει για τη γυναίκα, να κλείσει ένα ραντεβού. Είναι δωρεάν η μαστογραφική αυτή η εξέταση, στην άλλη άκρη, στην καρδιά του Αιγαίου, στους λιψούς και στην ε, ε, πατμό Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα και μετά θα μιλήσουμε για το Survivor. Μην μου πείτε ότι συμβαίνουν σοβαρά και δεν μιλάμε με το survivor. Το survivor είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Λοιπόν, έχω μηνύματα από φίλου που γράφουν εδώ. Αγωνιστικοί χαιρετισμοί, πολλέ ευχέ. Να τιμαστούμε για την Πρωτομαγιά, παιδιά. Ο Παναγιώτης από τα Μελίσια. Σε ευχαριστώ. Ο Γιώργο από την Ολλανδία. Απίστευτη χαρούλα. Άκουσε το. Χάθηκα τη χαρούλα και ενθουσιάστηκε. Την επομένη τη εορτή μου του τροπεοφόρου ξεκινάω δουλειά εργάτη στην Ολλανδία. Δέκα χρόνια σπουδέ σε Ελλάδα και εξωτερικό, τρία χρόνια υπηρεσία και το τραγούδι που με περιγράφει καλύτερα είναι Η Φάμπρικα. Δυστυχώ το αυγό του φιδιού εκολάπτεται και στην Ευρώπη. Ένα σύνθημα είναι αυτό που θα μα σώσει: Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τι να σου πω, ρε Παλικάρι μου. Είσαι από αυτού που του λένε να δουν με θετική σκέψη τα πράγματα. Ε, Βγαίνει για ψωμί έξω από μια πατρίδα που επιμένει να μα πληγώνει. Ο Μιχάλη γράφει. Καλησπέρα, είμαι 51 και είμαι άνεργος εδώ και 6 χρόνια. Συνολικά από το 92 που εργαζόμουν στο 2011 έχουμε μεσολαβήσει και άλλα 8 χρόνια ανεργίας. Ο Μακρίτς ο πατέρας μας άφησε ένα μαγαζί και παίρνουμε λέει ο Μιχάλης 200 ευρώ ενήκει ο αδερφός μου και 200 εγώ. Με αυτά πρέπει να ζήσουμε και να πληρώσουμε και τις απαιτήσει που έχει το κράτος από εμά. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε διαπραγμάτευση, μου λέτε αξιολόγηση, μου λέτε τόνα, μου λέτε τάλο. Και εγώ απαντώ με στίχους μουσική και τραγούδι του Ηλία Βαμβακούση. Με ένα άχλη τρόνο με ένα αμάνζο. Μάτια μου, αχμάτια μου, τι γυρεύει, τι, του κόσμου τα παράλογα, τι ζητά να βρει. Δημόδε, σύγχρονο τραγούδι, 8ο, αυτό που λέμε, πεντοζάλι, απομένανε για τα παλικάρια που ψάχνουν το ψωμί τους από τη μια της στην άλλη και δεν περιμένουν κάποιον να τους πει να δουν τα πράγματα με θετική σκέψη αφού καταναλώσουν τα απαιτούμενα προϊόντα που την πλασάρουν. Μάτια μου τη γυρεύει στη σούκο μου τα παραλογατίζει τα σναύρη. Κοίταξε με, κοίταξε με πώ σου τραγουδώ. Μένα γλυκρόνο με μένα μάνζο. Αχχαμανά μαν, αμά να μαν. Μένα γλυκρόνο μένα. Κι μου, αχμα κι αμου τι γυρε βιστι στο κοσμο τα παραλογατισι τα σναπρι τι τα ξεμε τι τα με ποσι τα πουδο με μένα με με ναμα ζο πακαμα ναμα ναμα με μένα με Υπάξε το λέμα μου πως λαμπώ κομπά δώσ' με ένα φίλι ριξελάδι στη φωτιά Άχα, μάνα, μάνα, μάνα, μάνα. δώσ' με ένα φίλι τη στη φωτιά Σ' το αύριο μη κοιτάς το Θες έλα με, κάνε μου ότι θες αχα μάν' αμάν, αμάν, αμάν έλα με, κάνε μου Λοιπόν, α, τι ωραία πράγματα γράφονται. Πόσο αγαπάω την αδερφή μου που κάθεται και ψάχνει και μην μου πει κανένα ότι την αδερφή μου δουλεύει εδώ. Τη χρωστάω, δεν μου χρωστάει. Πάει και ψάχνει και βρίσκει άλλα πράγματα, άλλα ακούσματα έτσι να δένουν με την επικαιρότητα, με τις σκέψη μας να ανοίγει λίγο το κεφαλάκι μα. Λοιπόν, ε, ε, σα είπα θα σα μιλήσω για το survivor. Έχω άποψη για το survivor. Δεν θα την πω εγώ την προσωπική μου. Θα πω την δισιογραφία και θα πω τη συζήτηση που γίνεται. Ε, δεν εντυπωσιάζομαι γιατί έχω ζήσει και την παλιότερη εκδοχή του survivor, εγώ. Αλλιά από τα παιδάκια που ζουν την τωρινή και ξέρω πώ ήταν και τότε, πώ είναι και τώρα και ποιο είναι το μυστικό και πώ τα φτιάχνουν αυτά τα τραγούδια, Ποιοι επιστρατεύονται. Τα τραγούδια λέω, τα παιχνίδια. Πώ επιστρατεύονται, πώ τα βάζουν κάτω. Αυτό είναι το μυστικό τη χειραγώγηση των μαζών. Αυτό είναι όλο το κόλπο στο survivor. Είναι αυτό. Δεν είναι ούτε αθώο ούτε ένοχο. Είναι κομμάτι μια ολόκληρη επικοινωνία. Που καταλήγει στο να περνάει πράγματα χωρί να το καταλαβαίνει ότι σου περνάνε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι και ο κίνδυνο. Γίνεται συζήτηση επάκρου-άκρου στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Το ότι κάθεσαι και βλέπει τηλεόραση, πατά, βλέπει το survivor, ακόμα και εκεί που δεν παίζει το survivor, και τη συζητήσει για το survivor και αυτό επίση. Ότι μπαίνει μέσα στι ιστοσελίδε, διαβάζει μία είδηση, χτύπεις, χτύπημα στο Παρίσι. Ναι. Μετά χτύπησε ο Τάδε το γονατό του στο survivor. Μετά χτύπημα στη Νέα Υόρκη. Μετά παρακάτω χτύπησε η άλλη το γκολό τη στο survivor. Αυτό γίνεται, είναι συστηματικό, έχει παρασύρει το σύμπαν, κάποιο βγάζει πάρα πολλά λεφτά από αυτά, ο Τούρκο πανηγυρίζει. Ε, και μετά οι Έλληνε που έχουν αντιμετωπίσει ένα δημοψήφισμα που έγινε από ναι σε όχι, ε, συζητάνε, ε, από όχι σε ναι, κάθονται και συζητάνε τι αξία έχει το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Δηλαδή τρελαίνε, πεθαίνει, και αν το δημοψήφισμα στην Αγγλία ήταν πιο ωριακό από το τουρκικό που ήταν, και αν το Brexit είναι καλό και αν δεν είναι. Και αν, δηλαδή έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Γιατί αυτό είναι ο στόχο. Αυτό είναι ο στόχο, να χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, και εκεί που διαβάζω διάφορα πράγματα για το survivor, πέφτω μπαμ στον Γιώργο Παπαχρήστο. Που γράφει, λέει, ότι προβληματίζεται πάρα πολύ στο μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργό με το survivor. Και λέει, Ωπα, το πράγμα έφτασε μέχρι του Μαξίμου. Και επειδή τρέμω, γιατί όταν ακούω ότι ένα πράγμα φτάνει στο Μαξίμου, πιστεύω θα βγει και νον-πέιπερ από του Μαξίμου, παρακολουθώ τρει-τέσσερι μέρε, γι' αυτό και το λέω με καθυστέρηση, άλλωστε δεν είχα και εκπομπή, δεν βγήκε μέχρι τώρα non paper από του Μαξίμου. Αρχά ή γρήγορα μπορεί να βγει. ή να γίνει καμιά παρέμβαση, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί. Και διαβάζω λοιπόν ότι στο τραπέζι και στη συζητήσει με τον Νίκο Παπά. Έχει πέσει η σκέψη μεταφορά του τηλεπαιχνιδιού μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί λέει: Φέρεται ο Πρωθυπουργό να ζήτησε από τον Νίκο Παπά, αν, μπορεί, αν δεν μπορεί να απαγορευτεί η προβολή του, του, παι του παιχνιδιού, να πάει αργά η προβολή του, γιατί είναι προβληματισμένο από την αλωτρίωση τη ελληνική κοινωνία. Και πεθαίνω. Μιλάει ο αρχιερέας τη αλωτριωμένη σε σχέση με τα προεκλογικά και τα μετεκλογικά ε, κοινωνική μορφή τη πολιτική για την αλωτρίωση. Δεν με πειράζει που τον απασχολεί. Το βρίσκω καλό. Μάλλον είναι η πρώτη φορά που έχει αίσθηση τη ελληνική πραγματικότητα. Και κατά αυτήν την έννοια, σα το μεταδίδω. Ασχολήθηκε με την ελληνική πραγματικότητα. Και η ελληνική πραγματικότητα είναι το survivor. Διότι όταν ασχολείται με την ελληνική πραγματικότητα, Λασπίριτζι και μου λέει ότι έχουν και στο Ροσάντζελε ουρά, άρα δεν πειράζει να την έχει και στην Ήπειρο. Εκεί εγώ το τι Λοσάνι, τι Κοζάνη που έχει γίνει, ξέρω εγώ, τι Λοσάντζελε, τι. πώ τη λένε, Κλοκί πώ το λένε, και πάνω την, την καινούργια σύραγα πεθαίνω. Δηλαδή πεθαίνω ειλικρινά σα το λέω. Και ξαφνικά, εκεί που διαβάζω, πετυχαίνω, ε, φιλοξενούμενος του Ατέχνος, τον γραμματέα του Συλλόγου ε, της Πάτρας, τον εκλεγμένο με την αγωνιστική συσπήρωση. Λοιπόν, ε, και γράφει ο άνθρωπος αυτός. Έχω την άποψη ότι στον άτυπο διάλογο που υπάρχει για το Survivor έχουν σχεδόν υποθεί τα πάντα. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα για τη φύση του παιχνιδιού ή για τα μηνύματα και τις αξίες που εκπέμπει μέσω των τηλεοράσεων στους τηλεθεατές Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και λίγο βαρετό να ακούω τα ίδια και τα ίδια και να μην αλλάζει τίποτα Πέρσι ήταν η κυνηγή Pokemon, παλιότερα κάτι άλλο Ενώ θυμάμαι και στο Survivor νούμερο ένα πριν από πολλά χρόνια ο κόσμος να ταυτίζεται με το παιδί του λαού έναν πρώην υπαξιωματικό που τον έφαγαν οι κλίκες και τα ο λόγο που γράφω αυτό το κείμενο σήμερα είναι η κοινή διαπίστωση ότι το survivor είναι το πρώτο θέμα συζήτηση μεταξύ των μαθητών. Ασκεί επάνω του μεγάλη επιρροή και μόνο από μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο με αφορμή του τηλεπαιχνίδι που θα αποτελέσει αιτία κάποιοι να την πέσουν στου ανίκανου δασκάλου και να του κατηγορήσουν που δεν μορφώνουν τα παιδιά, που δεν είναι λειτουργοί αλλά δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. κτλ. Πριν μπω όμω στο κυρίω θέμα, θέλω να κάνω μια μικρή επισήμανση. Πολιτικοί που κυβέρνησαν 40 χρόνια, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του πνεύματος, κατακεραυνώνουν τις ηθικές αξίες που προβάλλει το survivor, όπως το θάνατό σου η ζωή μου, λες και δεν είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια πρόβαλαν και επέβαλαν τέτοιου είδους αξίες στην κοινωνία. Οι πιτσιρικάδες αυτό το λένε ευκολάκι. Μιλάνε και αναλύουν το εικονικό, το τηλεοπτικό, προσδοκώντας πόντους προοδευτικότητας γιατί διαφορετικά για τον άλλον, τον αληθινό αγώνα επιβίωση, που δίνουν εκατομμύρια Έλληνες θα πρέπει να μιλήσουν για τις αιτίε και να βρουνε και τις λύσεις που όμως δεν βολεύουν το σύστημα που τόσα χρόνια τους ταΐζει σίγουρα όχι μόνον καρίδε. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπουν ίντριγκε, πίσωπλα τα μαχαιρώματα, κουτσομπολιά, αναρωτιούνται και πέφτουν από τα σύννεφα κατευθείαν στην κολυβήθα του Σιλοάμ και βαφτίζονται αθώες περιστορέ, αυτοί που εκπαίδευσαν τον κόσμο επί δεκαετίε, να υποφθαλμιά, να παλεύει στη ζούγκλα των ατομικών ευκαιριών, να ελπίζει χωρί να ορίζει. Εικόνε. Εικόνα πρώτη. Οι προσπαθούν να ορίσουν ομάδες για να παίξουν ένα παιχνίδι. Τσακομή και γκρίνια για το πώς θα διαμορφωθούν οι ομάδες. Αν δεν έχω ορίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ή αν δεν παρέμβω, υπάρχει περίπτωση να περάσει όλη η ώρα και να αγωνίζονται για το ποιος θα φτιάξει την πιο δυνατή ομάδα χωρίς να παίξουν καθόλου. Εικόνα 2. Αν κάποιοι πρέπει να είναι αναπληρωματικοί, αμέσω οι αρχηγοί υποδεικνύουν του λιγότερο ικανού ή τα κορίτσια. Εικόνα 3. Στην πρώτη αφισβητούμενη φάση αρχίζει η γκρίνια, που μπορεί να καταλήξει και σε τσακομό. Και ακόμα και αν πρόκειται, παραδείγματο χάρη, για ενα πλάγιο πλάγιω-άουτ στο ποδόσφαιρο, το παιχνίδι σταματάει και αν δεν παρεύω, μπορεί να χρονοτριβούν πολλή ώρα. Εικόνα 4. Συμπέχτη που κάνει λάθο, δέχεται δρυμία κριτική και απαξιωτικού χαρακτηρισμού από την ομάδα του. Ο εικόνα 5. Ομάδα που νικάει, κοροϊδεύει του αντιπάλου. Εικόνα 6. Στην ομάδα που έχασε κάποιοι από του συμπέχτε πρέπει να φταί είναι. Εικόνα 7. Γονιός έρχεται, καλείται στο σχολείο για το παιδί του μίλησε άσχημα ή του μίλησαν άσχημα. Πλάκος ή το πλάκος, απομονώθηκε ή απομόνωσε κορώδευή το κοροϊδεύουν. Εικόνα 8. Γονιό μαθητή Αλφα δημοτικου έρχεται στο σχολείο αφού το παιδί του το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει μειωμένη επίδοση και έχει και πολλέ ε, στιγμέ έντασει. Καθώ μιλάνε γονιό και επεντευτικό στο παιδί που κάφτε σε ένα παγκόσμια είναι τα μάτια του έτοιμο Στο πρώτο διάλειμμα στους του αποχώρησε από τον που έγινε κατά τις Δεν θα να μην κουράσω. Όμω είμαι σίγουρο ότι οι δάσκαλοι αλλά και όλοι οι άλλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν να ρυθμίσουν πολλέ επιπλέον. Αυτέ οι εικόνε παρατηρούνται από πολύ παλιά και σίγουρα θα σε και για πολλά χρόνια και μετά το survivor. Οι συμπεριφορέ αυτέ δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τη επιρροή που ασκεί ένα τηλεπαιχνίδι για κάποιου μήνε. Ο τρόπο οργάνωση μια κοινωνία είναι αυτό που καθορίζει τι αξίε και δημιουργεί του μηχανισμού επιβολή του. Τις αξίες του καπιταλισμού και μάλιστα σε περίοδος κρίσης Τι ζούμε δεν χρειάζεται να αναφερθώ Τηλεοπτικά προϊόντα όπως το Survivor Έρχονται να κωδικοποιήσουν και να πλασάρουν αυτές τις αξίες Με ένα ωραίο περιτύλιγμα για να τις απαλλάξουν από κάθε είδους ανηθικότητα Όμως όλα αυτά προϋπήρχαν στην κοινωνία Άρα και στα σχολεία και έχουν ήδη διαμορφώσει ένα βαθμό κοινωνικής συνείδησης Πρόσφατη εικόνα α9 λοιπόν είναι όταν ζητάω από τα παιδιά να φτιάξουν δύο ομάδες και αμέσως ακούγεται η φράση «Κύριοι, εμείς οι μαχητές ή εμείς οι διάσημοι» Ατομικισμός, συμβιβασμός, πάτα επιπτωμάτων, ο θάνατος η ζωή μου ίντρικες, ψέμα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς παραδίδεται στα μικρά παιδιά καθαγιασμένο με φωτοστέφανο την τηλεοπτική συχνότητα Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει σχολείο που το Survivor να μην είναι πρώτο θέμα συζήτησης Είναι λάθος αν νομίζουν κάποιοι ότι στα σχολεία υπάρχει κάποιο είδο ειδικού παιδαγωγικού μαγνητικού πεδίου που δεν επιτρέπει την είσοδο σε κάθε είδους κοινωνική παθογένεια Γράφει κι άλλα, λέει πολλά, έχει όμως δίκιο Δεν πιάνει το Survivor σε χώμα που δεν είναι έφορο να πιάσει Το πρόβλημα είναι... Ο ατομικισμός που κρύβεται πίσω από δύο ψεύτικες ομάδες. Ένας θα είναι ο και πρέπει να φάει πρώτα τους συμπέκτε του και μετά τους αντιπάλους. Και την ίδια ώρα καλούμε τον κόσμο να είναι αλληλέγγυος στη φτώχεια Και φτιάξαμε και τον τίτλο αλληλέγγυος για διάφορους μικιάδες που κυκλοφορούν αριστερά και δεξιά Και επειδή δεν αντέχω άλλο, και επειδή σήμερα και και οι ζωούλε Χρόνια πολλά στις ζωές, της ζωοδόχου πηγής Μακάρι μια ζωοδόχο πηγή να εμφανίζεται με τη μορφή του έρωτα, με τη μορφή της φιλίας Με τη μορφή της αγάπης, με τη μορφή του λαχείου, όχι του survivor στον καθένα και στην καθημεριά από εσά, χρόνια πολλά και στη φίλη μου την πηγή τη Λικούδη που έχει γράψει τη μουσική σε στίχου Μιχάλη Μπουρμπούλη. Χάνεται ήλιος". Όταν χάνεται ο ήλιο, όταν χάνεται ο ήλιο, Στο σκοτάδι με τρομάζει. Τα τριαντάφυλλα πεθαίνουν. Σαν στρατιώτε που πηγαίνουν όπου η μοίρα. Θα μεθύσω πάλι απόψε και βρέξει βρέξια σκατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρε να στεγνώσει και να δικάσει. Θα μεθύσω πάλι απόψε και βρέξει βρέξια Το μπουκάλι θέλει ώρε να στεγνώσει και να δικάσει. Θα φωνάξω ένα ζητιάνο που ρεμβάζει στην πλατεία για να πούμε δυο κουβέντες η ζωή θέλει λεβέντες σο στην αλητία. Θα με πίσω πάλι απόψε κι ότι βρέξει ας κατεβάσει. το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διάσει θα με θύσω πάλι κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει ο θέλει ώρε να στεγνώσει και να αδειάσει Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος Καταρχήν Έχω μπροστά μου ένα Γιώργο. Τον τη Χρόνια πολλά από τώρα. Την Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Με ακολουθεί Γιώργο Γεωργίου. Mm. Θα πείτε αθλητικά. Ε, για μένα που είμαι Παναθυλαϊκό βαριά πολύ. Πάρα πολύ βαριά. Ε, πιο βαριά δεν γίνεται. Στα 50 δεύτερα, ένα μπόντο πίσω και να το χάσει. Δεν μπορεί να φταίει μόνο η διατησία, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάπου χάσαμε την μπάλα και έχω σκάσει. Έχω σκάσει, αλήθεια σα το λέω. Έχω σκάσει όμω. Ευτυχώ τελικά και το ποδόσφαιρο πάει καλύτερα. Uh, δεν μπορώ να ευχηθώ Δεν μπορώ να φανταστώ στην τετράδα να μην υπάρχει ελληνική ομάδα στο μπάσκετ Είναι σύμφυτο με ένα από τα καλά που έχει συμβεί αυτά τα 50 χρόνια Και ήταν να πάει το μπάσκετ πολύ μπροστά Και να πάει και τη χώρα έξω Αλήθεια το λέω ε, Με το χέρι στην ψυχή και μάλιστα με διάρκεια Όχι όπως μετά το 2004 το ποδόσφαιρο ε, Έχει σημασία Βγήκε μια ολόκληρη γενιά που παίζει μπάσκετ Έτσι ώστε σήμερα και χειρότεροι ρατσιστέ. Να λένε ο δικό μα Γιάννης Ατεντοκούμπο. Και <Κι'> αυτό είναι μεγάλη εκδίκηση του αθλητισμού. Ο δικό μα, ο Γιάννη Ατεντοκούμπο. Είναι οι ίδιοι που γκαρίζανε, μήπω και σηκώσει ο Οδυσσέα τη σημαία, έτσι. Ναι. Λε και η σημαία είναι κάτι που το σέβεσαι μόνο την ώρα που σου σκεπάζει το φέρετρο. Λε και τη σημαία, άμα έχει μάθει να τη σέβεσαι, δεν τη σέβεσαι ακόμα και την κουβαλάει ο Γάιδαρο. Γιατί η σημαία υποτίθεται ότι είναι σύμβολο κάποιων πραγμάτων και κυρίω του λαού τη και των αγώνων του. Και μην κοροδευόμαστε. Οι δεν είναι χωράφια. Πατρίδα δεν υπάρχει, χωρίς τους ανθρώπους της, χωρίς το λαό της. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε τι υπηρετούν οι χούντε. Ποιο κομμάτι του λαού υπηρετούν οι χούντε, γιατί υπηρετούν ένα κομμάτι, μια τάξη υπηρετούν. Και ο τρόπος με τον οποίο εναλλάσσονται δεν είναι αυτό που φαίνεται και μη χαίρεστε με το αίμα των άλλων. Και επειδή τα λόγια και τα χρόνια είναι από τα αριστούργηματα που γράφτηκαν ξεκίνησα με το αριστούργημα του Μορφωνίου που γράφτηκε μόλις φέτος και αφορούσε στο Πολυτεχνείο σε αυτά τα μαύρα χρόνια στη Χούντα και είναι αριστούργημα πάω και σε ένα άλλο αριστούργημα γραμμένο το 1974 με αυτό και θα κλείσω και θα σας αποχαιρετήσω σήμερα 21η Απριλίου του, του, του, του 2017 και όχι του 1967 50 χρόνια μετά με την παράκληση η περισυλλογή, η μελέτη της ιστορίας οι κουβέντες με τους φίλους και τους γνωστούς, η συνείδηση και η προσωπική και η υποκειμενική συνείδηση και η ταξική και η επαγγελματική και όλα βοηθούν. Μάνος Ελευθερίου, η στίχη. Μουσική, Γιάννης Μαρκόπουλος. Τραγούδι, μέγας, εδώ όπως θα τον ακούσετε, χαρά λάμπους Από μέναν σε εσά για το πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε. Το «Δεν ξεχνώ» που το τυπώσαμε για το κυπριακό, Πρέπει να ισχύει για πολλά πράγματα και δεν αρκεί να είναι αυτοκόλλητο Πρέπει να είναι συνείδηση, εμπειρία, συλλογική, λαϊκή μνήμη Καλό Σαββατοκύριακο Τα λογιά και τα χρόνια τα χαμένα Και τους καημού που σκέπασε καπνός Η ξενιτιά τα βρήκα δελβομένα Οι γραπνικές χαρές που για μένα Ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και <Καισμίλω> σου μιλώ αυλές και σε μπαλκόνια και σε καμένους κήπους του Θεού κι όλο θα πως έρχονται τα ημέρα με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια εκεί που πρώτα ήσουν απ' παντού Τώρα στο κρύο και στα γυόνια. Την μοίρα ο νορίσει, στο ο καιρό τοχανορίσει. Στοχό, να ρίξω τα νερά. Την νύχτα, χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλο τη γιορτή να τραγουδήσι. Αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Δεν ήτανε ρολόι σταματημένο σε ρημαγμένο κι άδειο σπιτικό Οι δρομοί που με πήραν και προσμένω Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω Με τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα τους κι εντυμένο. <μμή> Αυτός που σπέρνει δάκρυα και τρόμο φέρει τι να βγει θανατικό. το δρόμο και έχει τη ζωγραφιά κοντά στον νόμο, σημανδιμιστικό και ριζικό πως ξεπηγιά απ' ανθρώπους και στο han ορίσει το βράδυ στι 9. Η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλο τη ζευγαρία να τραγουδήσει. Παρασκευή το βράδυ του φωνιά. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού τι πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.